Γεια σα και χαρά σα. Ποιο καθόταν εδώ που κάθομαι εγώ πριν, γιατί σε αυτή την καρέγγλα καθόταν. Και ποιο καθόταν εδώ που κάθομαι εγώ, η Κάτια. Όπω κάθε μέρα. Όπω όλοι. Η αλλαγή ήταν εδώ σε μέρα. Όπω όλοι. Όπω όλοι, ότι σηκώστασαι. Τώρα έφυγε μα και ευγενή. Ευγενή να τον πούμε, να μα ξέρει. Ο νιόρδο, φλόρο, όπω τον ξέρουμε. Ναι, ναι, έχει μάθει, δίνει χαιρετούρε χωρί να νοιάζεται ποιο είναι, ούτε να ξέρει, δεν τον νοιάζει. Είναι ευγενή. Ποιο νοιάζονταν, έχει δει το Γιώργκη μα ήξερε προσωπικά. Εδώ παίρνει και ο Γιώργκη και με τα μικρόφ ναι, ναι. Δεν είχε αφήσει η πόρτα να μην έχει τόσο χειραψία στο χερούλι Και θυμάμαι ότι εσύ είχε κάτσει έξω, και ήταν το τηλεφωνικό έξω από το στούντιο ακριβώ. Το τούντιο ναι, ήταν το ναι. στούντιο ναι. Και είχε κάτσει όπω το όλη ούτω ο δικό μα. Γιατί είχε βγει στο 12 μία, δεν θυμάμαι ποιου έκανε τότε και μία η ώρα ήμασταν εμεί. Mm. Και περίμενα εγώ απ' έξω να φύγει ο Γιώργο για να μπω εγώ μέσα. Και εσύ είχε κάτσει το τέτοιο και είχε αρχίσει μιλούσες μιλούσε με ακροατέ. Το βρίζανε. Τι έκανε, και βγαίνει ο Γιώργο, ακούει κάποιους να λένε κάτι για αυτόν και έναν βλέπει εσένα να λες και με το γνωστό χαμόγελο που δεν ξέρεις η αν κρύβει Διάνοια, Ευγένεια ή Χαζομάρα ήταν αυτό το χαμόγελο του Γιώργου κούρισε το κεφάλι και έφυγε. Ναι. Τι ευχημείς κύριοι. Αυτή η ευγενική μας έχουν... Δεν ξέρω ο αλλά οι ευγενικοί τύπου Γιώργου μας έχουν χαντακώσει. Αποστόλης τώρα δεν μπορεί ο Αποστόλης να μην είναι μάλαμα. <Ττάξει> ναι. τώρα, και μόνο λόγω ονόματο περνάει το παιδί. Ένα μήνα βγάλεις και να αλλάξει λίγο τον τίτλο, Ξέρεις πολύ καλά πως γίνεσαι. Για σένα τον Αποστόλη μιλάω, δεν εννοούσα. το Αποστόλη δεν έχει. <Τσο> όχι, στο στο μάλαμα. Στο στο μάλαμα. το μάλαμα. Ah, στο <στοί> μά. Αφορά μόνο εσένα. αυτό. μόνο εμένα. Όχι άλλου εσένα, Μόνο εσένα. Κατά τα άλλα, πάμε όλα. Είναι η Μια Κελυνοφρένα τη Πέμπτη, να το πούμε ε, και τρα, αυτό. Έχουμε μπει σε κανονικότητα από την προηγούμενη Δευτέρα. Οπότε η κανονικότητα αυτή επιβάλλει. Η μόνη κανονικότητα, το, το πια είναι αυτή. Ναι, μάλλον. Ότι μπήκαμε εμεί, όλα τα, τα άλλα είναι. Ναι. Πάχα... Επίση κανονικά. Ανεργίε, ναι. φτώχε, εξαθλίωση, πιέσει από την Ευρώπη, πρόσφυγε, μετανάστες, ανυποριά, ανυκανότητα κυβερνητική. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν. Είναι να ανοίξει αμυγδαλέζα, ακούω. Δεν θέλουν, λοιπόν, δε λέει, αλλά βλέπω ότι. Του πάνε από εδώ. Του από εκεί. Κοιτάξτε, από το τάκι βοντό του πήγαιναν στο χόκκι και κάποιο έγραφε χτε μέχρι να το από κύριε. εδώ. Δέκα θα έχουν γίνει. Από στάδιο. Να, η χρησιμότητα πέρα των Ολυμπιακών Αγώνε. Για αυτό εγώ. τα κρατούσαμε το σελίδα. εγώ με την ομάδα μου να παίξουμε χόκκι. Πού θα παίξουμε το χόκι μα που γίνεται τους του εκεί πέρα. Πώ παίζεται το χόκι. Όχι, δεν είναι επιχώρτο, είναι επιπάγου. Πώ παίζουμε τα πατίνια μα και κάπου εκεί. Δεν, κοστάλας, κάνουν, κοστάλας, κοστάλας, δεν κάνουν να. Πώς κάνουν Αγωνίζω ότι οι άνθρωποι, Αθλητέ αθλητές είναι, δεν είναι α, τέλος ταραντούλες πάμε. Εγώ κάνω το άλλο στον πάγκο που πετάω και κάνουν τις βούρα τα φλίκ Όλα μαζί μπέρδεμα Λοιπόν, οι τράπεζες, ένα έχω να σου πω Νομι... να, να μην, να μην δαλέζω Νομίζω ότι θα αλλάξει και όνομα θα την πούνε αριστερέζα ε, ναι, ναι, ε, γιατί τώρα δεν μπούει, Μα, που να μην τα να κάνει Την Λο, Λογικά, φαντάζομαι. Να, όλα θα Αν και την είχαν εγκαινιάσει στις αρχές με κάτι yeah. μάτω, αν θυμάσαι. Βέβαια, τα, τα όπλα τότε. Την του Τα πρώτα Μα του είχαν καταλάβει γι' αυτό. Αυτή η είναι που έφυγε με τα κελάκια. δεν και του δεν οι να μην έχουν στόχο το κέρδο. Πώ πρέπει αυτό, Πώ θα. Πώ σου ακούγεται αυτό. Είναι ενδιαφέρον, είστε κομμουνισμό, τι έγινε. Όχι, α, δεν πρέπει οι τράπεζε να μην έχουν στόχο το κέρδο. Ε, Πώ δεν πρέπει, Γι' είναι και ο στόχο τη τράπεζα. Να μην έχει το κέρδο. Να μην έχει, να, να έχει άλλου στόχου. Α πούμε την κοινωνική ειρήνη. Άκουγα το πρωί τραγασάκι. Τον και είχαν εσύ, στο πρώην κόκκινο. Τον είχαν στο Α έλυπε ένα σ σ παπά, σ σ μια μαυρίδα, κάτι. Έπεσα ακριβώ πάνω σε αυτό το απόσπαλο που θα ακούσουμε τώρα που εύχεται, παρακαλεί. Και ελπίζει ο Δραγασάκη, αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, mm. όχι δεν είναι, εγώ που λέω έφυγε. ή κάνει μια έκκληση, μια παρένεση προ τι τράπεζε ναι. να μην έχουν στέχο, στόχο την κερδοφορία. Πώς αντιμετωπιστούν όμω αυτά. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Το πρώτο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτρέψει ε, στα ελληνικά ομόλογα να γίνεται αποδεκτά και να έχουμε δανεισμό φθηνό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική και Τράπεζα. Τελευθερω... Το δεύτερο είναι μέσα η Τράπεζε της ίδιας να εφαρμόσουν μια πολιτική η οποία δεν θα έχει στόχο και μάλιστα πρώτο και μοναδικό την δεν θα έχει ο στόχο και μάλιστα πρώτο και μοναδικό την κερδοφορία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το, το, το ξέρετε. Οι τράπεζε πρέπει να έχουν κέρδη για να είναι βιώσιμε. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι αυτό ο πρώτο ο βασικό στόχο. Αυτό ο στόχο μπορεί να μετατεθεί ε, σε ένα επόμενο στάδιο που θα ανακάμψει και η οικονομία. Φέβαια. Και τότε θα είναι εύκολο και κερδοφορία να υπάρχει και τα κόκκινα δάνεια να μειώνεται κλπ. Τώρα ο στόχο πρέπει να είναι πώ οι ίδιε θα μπορέσουν να ξαναγίνουν τράπεζε, να δίνουν χρηματοδοτήσει. Μακάρι ήθε. Μακάρι, Πανάκια. Οι τράπεζε να μην έχουν στόχο την κερδοφορία. Μα ήδη και γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζε. Ναι, δηλαδή εννοείται. τι νομίζει να ανοίγουν, Για να μην υπάρχουν ξενίκια στα μαγαζιά, ανοιχτάσουν ναι, ναι, και ναι, ανοίγουν τράπεζε. Συνήθω, Παναγία. για λόγο. να πατάξουν την ανεργία. Μην περνά και σου χα... χαλάει την ψυχολογία, oh. και τη βλέπει κλινική αταφορία. Και όλα στα μαγαζιά. Φωτίζονται. Τι, φαίνεται αυτό, κάνει μια μεταφορά σου τώρα με η banking που έχουμε όλοι από τη μία στην άλλη σου κρατάει 4 ευρώ. Γιατί είναι πολύ κουραστικό. Παίρνει το ποσό από το σπίτι σου που έχει μπει στο λάπτο. Oh. Το πάει στον άλλον που μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα μακριά. Έτσι. Μεταφέρει το ποσό. Θέλει 4 ευρώ. Ε, Θέλει ένα το. από σένα που το βγαλέ και 4 στον άλλον που πηγαίνει. Και δεν είναι αυτό το κέντρο. Δεν λέω τα επιτόκια. Δεν είναι τα επιτόκια. Και, και αυτά ξέρει τα τραβάτε εσεί που είχε τα λεφτά σα εδώ. Ναι. Ρώτα εμένα που τα έχω έξω. Oh, που oh, πρέπει oh, να το μεταφέρω oh, στο εξωτερικό. Μπελά. Ό,τι μπελά. Χρέη, κόστι. Αυτό είναι. Αυτά δεν τα βλέπει. Χέ τον πελά. Ένα έμ στόχο το κέρδος, οι τράπεζες, με κάθε μεταφορά ηλεκτρονικά που γίνεται σε 0,1 του δευτερολέπτου, σύμφωνα με τις Α, τεχνολογίες. Αυτό σοχάκερες, έγισε πια. Με ένα λεπτό. Φράβο. Θα σου βάλουμε ένα λεπτό. Θα, αν ήταν, είχαν στόχο το κέρδος, θα το κάνανε αυτό πενεντάρικο. Αλλά το κρατάνε στο 1, 2, 3, 4 ευρώ. Όχι και ευχαριστούμε. Δεν λέω για τα επιτόκια καρτών. Αυτά αυτά. Δεν λέω. Αυτό Δεν Δεν λέω ε, τη δόση από την σήμερα που αρχίζουν από το βράδυ να σε παίρνουν τηλέφωνο που είναι και οι πρακτικές οι οποίες είναι και αυτές καλοπροαίρετες δεν λέω όλα αυτά έτσι λοιπόν έχουμε την κυβέρνηση στο σύγχρονο καπιταλισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εύχεται ελπίζει προσδοκά οι τράπεζες να μην έχουν κέρδος προηγούμενο να θυμίσω ήλπιζε και προσδοκούσε και ζητούσε από τους εφοπλιστές αν να συμβάλλουν μπορεί. σε όλο αυτό. Αναμένεται τέτοια δήλωση και από Σιριζέο εντό λίγου, φαντάζομαι. Φόρο δεν έχει μπει στου εφοπλιστέ, αλλά φαντάζομαι θα βγει κάποιο και θα πει με όλα αυτά που έχουμε ακούσει, είναι θέμα ημερών άντεμ, δύο-τριών μηνών, να πούνε εθελοντικά να συμβάλλουν οι βιομηχανικοί εφοπλιστέ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Μακάρι, μακάρι. Και αυτοί φαντάζομαι μεγαλόκρατο. Είναι ωραίο να πολιτικό, να έχει ένα όραμα και μια ιδεολογική έτσι, άποψη. Και να λε πα, τσάμπα. Και να έφ το άλλο, δηλαδή, αν είσαι αριστερό, θα επιβάλλω στον πλούσιο, τον ιδεολογικό αντίπαλο να κάνει το σωστό ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι και έρχονται σε... τώρα αυτοί εδώ, κάτσε να το κλείσω. Και έρχονται τώρα αυτοί εδώ και λένε: Ευχόμαστε ο απέναντι, είναι. ή δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό. Μήπω να το κάνουν οι τράπεζε. Είναι ώρα να είσαι πολιτικό Πολύ και γίνει σε κατεύθυνση. Από πολιτικό γίνεσαι δουλικό της τράπεζας, του καθενός και παρακαλάς και εύχεσαι εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχει τα κότσια άρα αυτοξεφτιλίζεσαι, αυτοκαταργείσαι και αυτή η ζημιά είναι μεγαλύτερη στο σώμα της κοινωνίας από οτιδήποτε άλλο αλλά παρόλα αυτά, λένε αυτά τα πολύ ωραία Και λανσάροντους αντιπρόεδροι, πρόεδροι, υπουργοί Άνθρωποι που θα κάνανε αυτά που θα κάνανε Η Γεροβασίλη χόρψε σε Ζεϊμπέκικο, εμ Πάλι, όχι Κόλλο δεν έχει βάλει Όχι, εκείνη τη βδομάδα η Γεροβασίλη πήγε να δει έναν αγώνα ποδοσφαίρου Σωστό Πήγε μετά στην πρεμιέρα του Λαζόπουλου ναι. Και την επόμενη μέρα πήγε στο, στο Μαργαρίτη, και... πολύ δύσκολη εβδομάδα για την κυρία Γύρο Βασίλη. Τα έτσι, Κοίτα, είναι, είναι και οι Έγινε. Όχι, δεν είπα, είναι οι Έγινε. Όταν έχει έγινε για το μέλλον του τόπου. Ναι, ναι. Θε να ξεδώσει κάπου. Μήπω είχε έθει τρόικα και επειδή δεν του δέχονται στα Φιευτό, Υπουργεία που το... να του βγάλει λίγο έξω. Μπορεί να ήταν καμφλάζε, πάμε στο Μαργαρίτη με τη ναι, την Βέλκου. Ναι, με τι δρακουλέ και πέρα να αντιπύσουμε. Γιατί το έκανε αυτό ερωτήθηκε, γιατί είχε ώρε τη Ερωτήθηκε σήμερα το πρωί από το LGνόμου που την είχαν στο Sky. Δεχτήκατε πολύ ισχυρή κριτική, πολύ σκληρή κριτική. Γι' αυτό τον έρωτο χωρώ εκεί στο μαγαζί που ήσασταν. Σου λέει ρε, παιδί μου, τώρα η χώρα περνάει αυτά που περνάει, α πούμε και η κυβέρνηση διασκεδάζει. Να σα πω. Mm. Ε, αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε να αφορά κανέναν και γι' αυτό και η συζήτησή μα θα εξελιχθεί πολιτικά, όπω ναι. είπατε. Ε, Αλλά έγινε στο διαδίκτυο ιδιαίτερα. πολύ από 20 χρόνια γιατρό, 3 χρόνια πολιτικό, 54 χρόνια άνθρωπο. 54 yeah. είστε επομένω. Εντάξει. Δεν κρύβει η και η απάντηση είναι αυτή. Έτσι νομίζω. Να. Ο οικονόμου έβγαλε Άρα 54. <laughs> <laughs> ασχολείται με τη ηλικίες. κι αυτό. <laughs> αυτή ήταν η απάντηση, τι <laughs> Μάντης πρόσθεσε, <laughs> αυτή ήταν τα πιτόπιδια. Αυτή ήταν η απάντηση γιατί πήγατε και χορέψετε Ζεμπέκικο και 27 χρόνια γιατρός, 3 πολιτικός, 54 συνολικά άνθρωπος. Ναι. Ότι, εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά τι ότι είμαι άνθρωπο και εγώ αφήστε με να κάνω Ότι, κάτι. Τώρα να χωρέσει, ότι έχω προσφέρει κάτι. ως πολιτικός και ως γιατρός αφήστε μου μια ώρα να χορέψω. Τι λαϊκισμός. Όχι, όχι, είναι Χώρεψε πραγματικά τώρα δεν ξέρω. Και... και. τεράστιο. Και τι, ο, τι... Για μένα είναι και θέμα και αυτό. Complex. Όχι το πρωτοί κόμπλεξ. Ναι. Ωραία, Α, χόρεψε. Να το Ωραία πούμε, χόρεψε. Ήταν... Άρα, και όπω είδα και στην Ανίτα Πάνια προχθέ, πήρε και καλή βαθμολογία. <χι> γιατί βαθμολογούσαν. <χι> και Είχαν και επίτροπο εκεί, βαθμολογητή. Επίτροπο από, από την Τρόικα έρχονται αυτοί. Και του φέρνει πάνιε. Δεν πήρε σαν τη, τη Δουρου, που η Ρένα πήρε ένα η νιάρι, πήρε καλό. Νιά, αλλά η Γεροβασίλη πώ έβαλε, ο ειδικό επί 7 ή 8, αλλά ήταν καλή 7 8, Ξέρετε, υπάρχει μια άποψη. Όντω είναι άνθρωποι όλοι αυτοί, δεν το αφισβητούμε, αλίμονο. Και, και συμπαθείς είναι και του αντιπαθεί. Ε, και οι περισσότεροι του ΣΥΡΙΖΑ συμπαθείς είναι. Αλλά λένε αυτά τα κουφά που μα κουφέρνουν. Βέβαια, το θέμα δεν είναι η συμπαθία, τι αποτέλεσμα έχουν όλα αυτά που κάνουν και μέχρι πότε θα κάνουν τη συνείδηση, αν έχουν ελάστιχο. Αλλά όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, πολλοί του συζητάμε μεταξύ μα ότι δεν έχει την ίδια διάθεση που άλλε να κάνει κάποια πράγματα. Γιατί βαραίνει η ατμόσφαιρα, σε πιάνει και σένα και να μην σε αγγίζει και να μην σε αγγίζει άμεσα οικονομικά. Έχει στο περιβάλλον, στη γειτονιά, οπουδήποτε και όλες οι συζητήσεις είναι για αυτό το θέμα. Δεν βγαίνει ο άλλο απλώς Τέβε, έρχονται φορεί, έρχονται έμφυα, προσθέσει, αφαιρέσει μια, μια Ε, Όταν συμβαίνει αυτό, πα να χορέψει. Ζεμπέκικο. Ναι. Όταν είσαι Φάχος. και υπουργό και μάλιστα η βιτρίνα τη κυβέρνηση. Μπορεί κάποιος, είναι. ναι, η εικόνα που θα παίξει και θα παίζει μετά την επόμενη εβδομάδα όταν ο άλλος έχει τα προβλήματά του και βλέπει μια υπουργό να χορεύει που σημαίνει ξεγνιαστιά Όχι, ο μπορεί χώρος. να σημαίνει χα... Πόνος Όχι, Τι να σημαίνει. χαράσει νέα πολιτική ας πούμε, για να μας παρασύρει και εμάς ε, στην ψυχολογία μα. Η οικονομική ψυχολογία... ψυχολογία, άρα φτιάχνε είναι ναι. ψυχολογία. πρώτα για να φτιάξει οικονομία. Πάμε καλά πιάνουμε, πάμε στο Μαγαρίτη πια. Η ψυχολογία δεν επειδή επιτιλήσει κάποιον άλλο να χορεύει Μόνο αν αισθανθεί εσύ την ανάγκη να χωρέψει και θα την αισθανθεί όταν δεν έχει άλλα προβλήματα. Τώρα και στην ταβέρνα, θα χωρέψω όταν σηκωθεί ο και σε τραβήξει. Έτσι πάει. Μέσα στην υπόγεια την ταβέρνα, βγάλε το ΣΥΡΙΖΑ. Χθε λοιπόν μια που είπε τα <laughs> τώρα και θα <laughs> Θα πάμε αν και το τρελού στο τέλο, και μάλιστα σε απαγγελία γιατί ναι. το έχουμε βρει και αυτό. Αλλά έτσι να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρο, επειδή μου άρεσε και είναι ένα ωραίο τραγούδι αυτό η Μιρέη, όπω λέγεται, που ξεκινάει έτσι με στην υπόγεια την ταβέρνα. Θα το ακούσουμε σε δύο εκτελέσει. Η μία είναι τώρα που δεν είναι ακριβώ εκτέλεση. Ξεκινάει αλλιώ από την κηδεία του Βάρναλη που έγινε το 1974. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο και στο YouTube, αν θέλετε. Δεν έχει νόημα να το δει κανεί. Αλλά είναι η σύντροφή του και οι φίλοι του που τον αποχαιρετούν και τραγουδάνουν αυτό το τραγούδι. Και επειδή τα τραγούδια που τραγουδιώνται σε ανοιχτού στάφου στο πρώτο έτσι μεγάλων ανθρώπων, γιατί θυμάμαι και του Ξυλούρη κάτι αντίστοιχο, έχουν μια, έναν ιδιαίτερο πόνο και μια ιδιαίτερη χρειρά και είναι πολύ ιδιαίτερες εκτελέσεις να το πούμε έτσι. Ξεκινάμε έτσι, σαν δεύτερη ημέρα τιμής και μνήμης, άντε το πούμε προς τον Κώστα Βάρναλη, έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές μας. Ε, το ξεκινάμε έτσι και συνεχίζουμε να κάνουμε το μπιθικό της. Adios que servis apano sigliis la dena oli pare όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω, τα φαρμάκια. κάτω. Τα πάνε κάτω πως πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωή. Σφιγγόταν ένας άλλον και κάπου εφούσε κατά γης. πόσο βάσανο μεγάλο ο βάσανο είναι της ζωής πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Πόσο κοιονούς να τυραννιέται ας πριν η μέρα δε θυμιέται. Πόσο κοιονούς να τυραννιέται ας πριν η μέρα δε θυμιέται. Ήλε και θάλασσα γαλάζια και πάθος πάσος του ρανού. ό,τι σ' αυγείς κροκά τη γάζα γαρούφαλα του ζηλινού. Ήλε και θάλασσα γαλάζια και πάθος πάσος του ρανού. Ότι σ' αυγείς κροκά γάζα γαρουφαλά του δειλινού. Ότι σ' αυγείς κροκά γάζα γαρουφαλά του δειλινού. Λάμπετε σβήνετε μακριά χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Αν πέτε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Εδώ η Ελληνοφρένεια. Συνέχεια. Γράφουν εδώ ότι είμαστε μίζεροι, που τα λέμε όλα αυτά. Και πολύ καλά γράφουν. Πολύ καλά, εννοείται. Αν ε, διαχωρίζει τη θέση μου, βέβαια. Ε, εννοείται, διαχωρίζει. Ναι, ναι. Να το ολοκληρώσω. Γιατί ξέρεις, ξέρει, στο ράδιο καμιά φορά, εγώ δεν θα πήγαινα. Εγώ δεν θα χόρευα. Ναι. Ε, δεν δε θα κρίνουμε την κυβέρνηση αυτή από το αν χορέψαν ή όχι. όχι σε καμία περίπτωση. δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Δεν μπορούμε να την κρίνουμε γενικώς, ναι. αλλά δεν είναι, δεν είναι κακός ο χορός. Απλά, λέω εγώ τώρα, αν έχει ένα θέμα, ο καθένας προσωπικά ένα ψηλοβάσανο μια έγνοια, ένα στρίμωγμα, δεν είναι πρώτη σου τέτοια να χορέψεις, δεν έχεις διάθεση. Αν την έχει γενικός κα... όμως, όχι μόνο αν είσαι κυβερνητικός, ναι, ναι, ναι. ακόμα και αν είσαι γενικός γραμματέας κομμουνιστικού κόμματος, φαντάζομαι. Ό,τι τι... τι... Αν είσαι γενικό γραμματέα ναι, του κόμματος Κόμματο. κυβερνάνε, ρε αυτοί. Όχι, κυβερνάνε. Αυτό και ο Κουτσούμπα δεν είχε άλλε έννοιε στον εργάτη και αυτά, αλλά είχε να κάνει το ζεμπέκικο. Ωραία. Τα γράφουν εδώ κι ναι, ναι, αυτά. ή, ναι, ναι, ναι, ή ναι. χόρευε για να πει, ε, έλα να γουστάρουμε, όχι στο σύμφωνο συμβίωση. Όχι στι υιοθεσίε. Περίμενε ε, όλα μαζί. Όπω θα γιορτη γιορτή αυτό. Να κλείσουμε το. ήταν το ομοφοβικό ζεμπέκικο. Περίμενε, ρε μου. Ένα-ένα. Λοιπόν, για το προηγούμενο. Επειδή είναι κυβερνητικοί όλοι αυτή. Και σαν κυβερνητικούς τους κρίνουμε mm -hmm. και επειδή περιμένουμε να λύσουν θέματα και παίρνουν αποφάσεις γιατί η Γεροβασίλη, η κάθε Γεροβασίλη όταν χόρεψε το Ζιμπέκικο είχε ψηφίσει και κάτι προαπαιτούμενο που κόβανε μισθού, όχι μισθούς, όχι ε, μιστούς δυνητικά μιστούς Γιατί όταν αυξάνε το ΦΠΑ και όλα αυτά σου κόβει και από το μισθό. Έχουν άλλη αντιμετώπιση κυβερνητική. Βεβαίω, δεν θα του κρίνουμε μόνο από το χορό. Ισα είσαι εδώ κάθε μέρα, λέμε τα, όλα τα υπόλοιπα τα πολιτικά. Ο χορός είναι το τελευταίο που έχει γίνει. Τώρα, τελείωσε αυτό το θέμα. Τελείωσε αυτό το θέμα. Δεν είμαστε εμεί οι ίδιοι μα Είπαμε ότι είναι και ωραίο. Επανέρχομαι λίγο. Είναι και ωραία... Χόρεψε και ωραία η Γερουβασίλη. Το είπαμε και αυτό. Τέλο αυτό το θέμα. Να πούμε βέβαια <laughs> ότι στι <laughs> εκλογέ τη Σπάνια. <laughs> ναι. Για το ποιο έκανε καλύτερα. <laughs> Όχι εκλογέ στο τάλεντ <laughs> αυτό το που έκανε. Τη βαθμολόγηση τη ε, μπορεί να κάνω και λάθος Ο Κουτσούμπα νομίζω πήρε καλύτερη βαθμολογία από τη Δεν είμαι Α, σίγουρος, δεν το, αλλά το, Νομίζω δεν πήρε ευρωπα, καλύτερη βαθμολογία. Ευρωπα, ναι. Οπότε δικαίως Εκεί εντάξει, άμα έχει κάνει ε, καλύτερο Ζεμπέκικο, εντάξει. Καλά. Δεν πάει να βασανίζει τον κόσμο. Όχι, αν θυμάμαι, επειδή είδα το μισό, αυτό ο καθηγητή εκεί και το πάνελ τη εκπομπή είχε το εξή θέμα. Ότι οι γυναίκες, μάλλον, κρίνονται αλλιώ οι γυναίκε αλλά η Γεροβασίλη ξαναλέμε τον χώρο ψεύρα. Δεν θυμάμαι του βαθμού. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Βεβαίω, για να καταλήξουμε και αυτό, ότι αν είναι τα πάνια, βλέπουμε για τι ανάγκε εκπομπή. Ναι, είναι. Άντε βρε καραγιού. Έπρεπε για τηλεοπτική. Καθώ είναι και βλέπει πέντε <laughs> ώρε εκεί. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Ερχόμαστε στο σύμφωνο συμβίωση. Με, με αναγκάζει mm. να, να, να πουσάρω το πράγμα, να βάλουμε στην τηλεοπτική κάτι για να αποδείξω ότι γι' αυτό το βλέπαμε. Έχουμε βάλει τα δύο από πάνια. Αλλά δεν βλέπει εσύ, βλέπουν άλλοι. Ναι, λοιπόν, σύμφωνο συμβίωση ξεκινάει η συζήτηση επί του θέματο. Γιατί όλη τη βδομάδα με ρωτάνε. Είπα εγώ κάτι χθε από τα, τα tape, τα τότε, τους τώρα. λαούς και τέτοιο Ναι, ναι ε, τι θες να πούμε, τι είπες πριν Είπα για το ζεμπέκο της του. Μάλιστα, το δεν ξέρω αν ήταν τέτοιο Ό, ο, Δεν ήταν δεν, τσεβδοκίας δεν σίγουρα, τσεβδοκίας δεν ήταν έχει τα Ζιμπέκια και έχουν και τίτλου και χαρακτηριστικά. δεν έχει, δεν ξέρει ευδοκία στο Ζιμπέκια. Α, μάλιστα. Yeah, και δεν... όλα τα αυτοί... υπόλοιπα πια είναι αυτά. Ψάχνει να βρει. κάποιο άλλο Σε είχα για πιο ανεβασμένο. <συνων> ναι, ναι, ναι. Όχι να σύρεσε από το σειρμό. Ποια σύρμας, α Λοιπόν, η εκπομπή εδώ έχει τοποθετηθεί για το σύμφωνο από πέρυσι, οπότε τίθεται το θέμα. Θα σε ε, Εμεί το λέγαμε και σε είπε από το χρόνο πριν καν έρθει θέμα ότι πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίδια δικαιώματα σε κάποιες βασικές καταστάσεις ε, σύμφωνος συμβίωσης δεν είναι ο γάμος που πολλοί νομίζουν ότι είναι ο γάμος αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό που κατά τη γνώμη μου έχει μια γελιότητα όπως και ο, ο άλλος γάμος έχει μια μεγάλη γελιότητα όλοι οι γάμοι έχουν μια γελιότητα παρεπιπτόντος δηλαδή ειδικά αυτά που πάνε κάτι πεθαίρεες Εκτό όταν παντρεύεται ο βασιλικός με τον άνηθο πολύ καλά ναι, <laughs> <αλλιώς. laughs> <αλλιώς>. τόσο <Αυτός>, ο γάμο είναι επιβεβλημένος αστόστι... και εκεί δεν έχει θέση θέμα κανείς, κανείς. Λοιπόν, σε αυτού του γάμου πάνε κάτι πεθερέ και ξεδιπλώνουν κάτι χαρτονομίσματα, τα καρφιτσώνουν στι νύφε. Παλιά. Κάτι πυροτεχνήματα. Έτσι. Το έρχομαι να πω καιρό. Τώρα κάτι χορτάρι κατά παλιά τα χάρτινα. Ναι, ναι. <laughs> ναι. Κάτι πυροτεχνήματα που βγαίνουν, κάτι φωτιέ, κάτι Αμερικανιέ. Τώρα χορεύει το τραπέζι δέκα. Πότε παντρεύτηκαν τελευταίοι οι φίλοι σου. Έχω 20, να αιτία, 20 Ξέρω εγώ, δεν κάνουν τέτοια τώρα. Ε, Τι τέτοια. Τι κάνουν τώρα. Δεν έχει τόσο. Yeah, δεν βγαίνει yeah, με μάνα μου. Είναι. Δεν δεν μάνα. Εντάξει. Εντάξει, τέτοιο αυτά, τέτοιο. αυτά τα γελία τα κτήματα λοιπόν, τα έχει που πα έχει κάνει Γι' αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Και γίνονται, μην νομίζει. Βλέπω κάτι αυτοκίνητα, κορνάρουν, κάτι πυροτεχνήματα από εκκλησίες Πού γίνουν, ποιο τα κάνει αυτά. Και δεν είναι στην Εκάλητα βλέπω και εκεί που μένω εγώ. Οι καγέντων αγροτώνει. Οι καγέντων αγροτώνει. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, πέρα από αυτό, το Σύμφωνο Συμβίωση νομικό κείμενο. Ρυθμίζει τη σχέση πολιτεία-πολίτη. Αυτό είναι. Και κάποιε ειδικέ καταστάσει, τι γίνεται στο νοσοκομείο όταν ο άνθρωπο που έχει επιλέξει να ζει είναι σε δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνω ο καθένα πόσο απάνθρωπο είναι αυτό. Να ζει με κάποιον άνθρωπο και να μην μπορεί να μπει σε εσύ, να μπουν κάτι άσχετη συγγενή ή κάτι μακρινή συγγενή και να μην μπορεί να μπει ο άνθρωπο που έχει επιλέξει και ο άρρωστο, ο ασθενή. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Και, ένα... και μέσα στο μετάσυνάρρωση, ίσω κάποια κληρονομικά, κάποια το, άλλα δικαιώματα. δεν δηλαδή, πάει και... δηλαδή, και... να πάρει χαρτί πούμε, το ΙΚ από την αστυνομία, α ναι, πούμε ναι, Πολλοί το, το μπερδεύουν με την ιοθεσία. Η ιοθεσία είναι ένα κατά γνώμη, ξεχωριστό κομμάτι. Ο Κουτσούμπας που είναι κατά στην ιοθεσία. Το κουκουέ που άκουσα εγώ προηγουμένω ναι. και άκουσα και το κουτσούμπα βγήκε στο Μέγκα, ναι. ναι, ναι. ε, έχουν ένα θέμα με την υιοθεσία. Εγώ θα σου πω για την υιοθεσία, δεν το έχω καθαρό Με, το σύμφωνο, τι με το σύμφωνο, α, θα σου πω ότι άκουσα ότι είπαν ότι όλα αυτά τα τρία που τα αναγνωρίζουν ως σοβαρά προβλήματα, mm. αυτά που είπα εγώ τώρα, δηλαδή υγεία, κληρονομικά, φορολογικά, μπορούν να ρυθμιστούν με αλλαγή στον αστικό κώδικα. Τα, τα, τα, αντι, τα αντιμετωπίζουν ω θέματα Ωραία τι πρόβλημα έχουν. Αν με, με, με, θα σου πω ότι μπορούν να γίνουν. Για μένα, όχι, φέρνει όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σύμφωνο συμβίωση. Αυτό θα σου πω. Κατά τη γνώμη του τη δική μου, ναι, όντω μπορούν να ρυθμιστούν με τον αστικό mm, κώδικα, ναι, ναι. όμω δεν μπορεί να πηγαίνει σε χωριστό γραφείο το ομόφυλο ζευγάρι για να λύσει τα θέματα του από του υπόλοιπου. Πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο. Ε, συμφωνώ και τώρα. Συγκρατητικό Αυτό είναι ομοφοβικό. Το να πηγαίνει σε το κείμενο κάνει διαχωρισμό. Δεν είναι θέμα ομοφοβία. Ε, ομοφοβία είναι. Κάνει διαχωρισμό. Ναι δεν είναι ομοφοβία όμως βρε Όχι του Κουκουέ Δεν θέτει μόνο Στην αυτό Από ό,τι ,τι άκουσα εγώ Και δεν σου, σου Τώρα κρίνουμε και την άποψη του Κουκουέ Από ό,τι άκουσα εγώ προχθές Θέτουν και ένα θέμα για τα ετερόφιλα ζευγάρια Που έτσι και αλλιώς Οι ρυθμίσεις του αστικού κράτους Δεν είναι δίκαιες Ένα πολύ συνολικό θέμα Σωστό κατά τη γνώμη μου Γιατί ε, η γυναίκα που η, μένει στον άντρα Επειδή φοβάται να χωρίσει. Γιατί, αν χωρί, θα χάσει δικαιώματα, συντάξει και αυτά, επίση είναι καταπίεση. Επίση δεν είναι σωστό. Και θα έπρεπε το κράτο το κανονικό να φροντίζει και τη γυναίκα Ανεξαρτήτως αν είναι αγαπημένη όχι με τον άντρα τη. Σου λέω τώρα ένα άλλο παράδειγμα που. Ναι, βέβαια, αν φέσαι, ανοίγει σαν... τόσο, γίνεται πιο ουτοπικό, δεν θα γίνει όχι, ποτέ όχι, όχι, τίποτα. Α γίνει το ένα και το λύνουμε ναι, και το άλλο. Συμφωνώ. Μα, αν μπλοκάρει όμω το ένα, Μα δεν γίνεται το άλλο. με είναι ενώ παραδέχονται. Και αν το γενικεύεις επίση δεν Βρε, συμφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό Ε αυτό κάνει το Το θέμα δεν είναι τι κάνει το σύμβολο συμβίωση. Και θα πάμε στην υιοθεσία. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ένα ακόμα. Το θέμα είναι γενικώ τι γίνεται και. Όχι, βέβαια πώς... δεν είναι τι κάνει ένα κόμμα. Ε, αν το κάνει ο Λεβέτης, δεν το συζητάγαμε, δεν μα νοιάζει. Αν το κάνω ο Θουδωράκη. Δεν... βέβαια. Έχει άλλε απαιτήσει. Η εκκλησία θέτει θέματα. Από ένα κομμουνιστικό κόσμο έχει άλλε απαιτήσει. Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμω είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν μια συνολική άποψη από ό,τι άκουσα. Δεν ε, τα αμφισβητούν αυτά τα σημαντικά. Το συνδέουν πολύ με την υιοθεσία. Ο Υπουργό βγήκε. Και είπε χτες ότι δεν θα έχει μέσα εδώ τίποτα για την υιοθεσία. Μελλοντικά, αν και όποτε, ξέρεις πως γίνεται στην Ελλάδα. Ε, με, για την υιοθεσία και εγώ δεν το έχω καθαρό να σου πω την αλήθεια. Με την, ο, ειλικρινά δεν το έχω καθαρό. Τι θεωρώ πολύ πολύπλοκο θέμα. Και φ, θα ήθελα να ακούσω και απόψεις ειδικών που και πάλι δεν... Μπορώ να βασιστώ στι απόψει ειδικών. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Είναι καλύτερο ένα παιδί να μεγαλώνει στο ορφανοτροφείο ή σε ένα γκέι ζευγάρι. Ε, ούτε σε ένα ετεροφείο ζευγάρι, ξέρω αν είναι καλύτερο. Αν είναι παρατημένο σε μια αυτό, δαντά. Δεν ξέρω αν είναι καλή περίπτωση. περίπτωση παρατημένο ναι. σε μια οθόνη. Σε μια οθόνη, σε ένα πλέον. Συμφώνησε ένα τέτοιο, βέβαια. Πού θα πάρει μεγαλύτερη αγάπη. Ένα γκέι ζευγάρι γυναικών. Η μία έχει κάνει ένα παιδί, κάτι γίνεται, φεύγει από τη ζωή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το παιδί αυτό που έχει μεγαλώσει και με την άλλη γυναίκα, το παίρνει η πολιτεία ή ένας μακρινό συγγενής που ξέρει που βρίσκεται και αν ενδιαφέρεται. Τι είναι καλύτερο, με ποιο να μεγαλώσει αυτό το παιδί, με τη το, γυναίκα. Είναι ερητορικό δεν είναι το ερώτημα. Όχι, δεν είναι ερητορικό. Όσοι δικοί και να μιλήσουμε. Το, το λέω είναι κοινή λογική. Το λέω, μπράβο, είναι κοινή λογική, όμως σε αυτό το θέμα, ειδικά της ιοθεσίας, δεν είναι μόνο κοινή λογική. Χρειάζεται. Με και μια επιστημονική τεκμηρίωση. Την επιστημονική τεκμηρίωση, επειδή έχει να κάνει με άνθρωπο και όχι με αριθμό ναι, ή με πράγμα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και, και αυτό μπάζει. Και το επιστημονικό πού ξέρει την καλύτερη, τη όχι στην ψυχοσύνη, δεν ψυχολογία μια... κτλ. Εγώ μια βασική αρχή που έχω σε αυτά, βασική αρχή, μια άποψη, είναι ότι το παιδί μεγαλώνει καλύτερα όπου έχει τη μεγαλύτερη αγάπη. Να, Τώρα, βέβαια. αν την έχει στο ίδρυμα, στο ίδρυμα. Αν την έχει στο... στη μαμά-μαμά, στη μαμά-μαμά. Έχεις... Αλλά πώ θα καθοριστεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι κι αλλιώ δεν μα αφορά. Τώρα νομικά ω θέμα, γιατί δεν έρχεται στη Βουλή. Στη Βουλή έρχεται το Σύμφωνο Συμβίωση. Εκεί εμεί έχουμε πει την απόψη μα. Πολλέ φορέ στην πολιτική, ακόμη και αν έχει δίκιο, οι συμβολισμοί μετράνε. Το Σύμφωνο Συμβίωση, αυτέ οι δύο λέξει είναι ένα συμβολισμό. Ε, ναι. Όσα κάφια και να έχει βέβαια. Αυτό όχι, είναι το... Όσα και δεν είναι και πλήρε το, το κείμενο, θέμα. γιατί ακούω πολλέ οργανώσει να θέτουν θέματα. Οπότε. Ναι, πέρα από το συμβολισμό, είναι και ένα ανοιγμένο δρόμο. Πέρα από το συμβολισμό. Δηλαδή, να γίνει μια αρχή. Δεν ναι, έχει. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, θα περάσει και είναι θετικό στα θετικά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Το, το ναι. φέρνει αυτό το νομοσχέδιο στα θετικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί αυτά τα λέμε και από Και στα αρνητικά, δε, ο δε ο δε τα δεν το στηρίξει, βέβαια. Βάλτο στα αρνητικά, εντάξει, τι να σου πω. Ε, ε, δεν είναι. Αλλά, δεν ειναι είναι λίγο πιο πολύπλοκο και προσπάθησα να σου πω Περίμενε. Ο ΣΥΡΙΖΑ που το φέρνει είναι προοδευτικό κόμμα. Αν δει μόνο αυτό, ναι. Όλα τα άλλα ψηφίσματα. Αν δει και όλα τα άλλα, όχι. Αλλά όποιο ε, δεν το φέρνει ή όποιο το καταψηφίζει. Είναι τόσο πολύπλοκη η οποιο το καταψηφιζει ειναι τοσο πολυπλοκη εποχη που οι συζητήσει για τέτοια θέματα με διπολισμού είναι πολύ παράξενοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μπράβο του που το φέρνει αυτό το θέμα, έστω και μη ολοκληρωμένο όπω λένε οι σχετικέ οργανώσει. Αλλά όμω όλα τα υπόλοιπα μα έχει πάει πίσω 20 χρόνια. Καλά, το θεωρώ πιο σημαντικό βέβαια από τη μείωση συντάξεων ή από την φορολογία την έξτρα. Πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό Όχι, για ε, μια κοινωνία. Το... Ε, Ποιο σημαντικό περίμενε, θέμα είναι. Περίμενε. Ε? περίμενε. Δεν, δεν μετριέται έτσι. Ε, έχει, πολλά... έχει άλλη βαρύτητα. Α, δε, άλλη βαρύτητα, διαφορετική βαρύτητα, ναι. Πιο σημαντικό είναι η μισθή να ζει. Γιατί αυτό αφορά όλου. ομοφιλόφιλους, ετεροφιλόφιλους, του πάντες, oh, άνεργου, κορίτσιου. Το σημαντικό είναι να ζει όλοι μαζί. Ο κάθε διαχωρισμό δεν είναι το πρόβλημα, ασφαλώ, μετά το ΦΠΑ. Η τσέπη, η οικονομία, οι συνθήκε, η αξιοπρεπή ζωή, το ράντσο να μην υπάρχει στο νοσοκομείο, το παιδί να πηγαίνει στο σωστό σχολείο, οικονομικά είναι όλα αυτά οι βάσει του. Είναι πολύ σημαντικά. Και δεν χρειάζεται να βάζει κανεί αντιπαραθετικά αυτά με τα άλλα. Δεν, είναι, δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση, Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό, δύο άνθρωποι ακόμη και αν ήταν μόνο δύο στην Ελλάδα, μόνο δύο, στα 10 εκατομμύρια να ζήσουν όπω θέλουν και να είναι ίσοι απέναντι σε όλους τους υπόλοιπου. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα μπει ποσοτικά ούτε συγκριτικά, δεν έχει νόημα να γίνει αυτό γιατί είναι που απαλαβώσαμε. Ίσα, Ίσα το ένα έχει άπειρο οικονομικό κόστος, το άλλο δεν έχει και κόστος, δηλαδή το κάνει το Σύμφωνο Συμβίου δεν ε, λέει. Έχ Τη χασούρα, έχει μια χασούρα. Έχει ဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီ και και το... θα πηγαίνουν ဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီ Μάλιστα, ဒီဒီဒီဒီ βάλε βάλε Για ဒီ η δυνατότητα ဒီ του ဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီ του ဒီဒီ yeah. θα του εμεί να είναι Θέλω κύριε Υπουργέ να μα ερώτηση. Υπάρχουν αρκετοί ομοφυλόφιλοι οι οποίοι υπηρετούν στι ένοπλες δυνάμεις Είτε είναι γυναίκε είτε είναι Σα έχουν διαμαρτυρηθεί ποτέ ότι υπάρχει ποινική αντιμετώπιση από το στρατιωτικό νόμο για την επιλογή του εξωτερική. Λοιπόν, αφήστε τι ένοπλες δυνάμει απ' έξω. Όχι, δεν μπορούμε να τι απείσουμε ο Ομπάμα και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό, Ομπάμα μπορεί να τι παντρεύει. Από εκεί να και στη Γερμανία έχουν αποφασίσει. Να κάνουν Νίκος Ανοχής για κτηνοβάτες. Ο άλλος θέλει να πάει με σκύλο, μεγάτα με την καμήλα του, <Και> μπορεί να, κύριε, να πάει κύριε, με καμυλοπάντα, ναι ό,τι θέλει. Επειδή ξεφέβετε, λοιπόν θέλουν να έχουν Νίκο Ανοχής οι Γερμανοί με ζώα και να πάνε κτηνοβάτες, θα βρέπει εγώ να, αφαιρώ, λέω, κύριε, να παντρευτεί ο άλλος καμήλα. Από Απαλού γυαλού και σαλλού. Ο Καμένος ξεκίνησε κουβέντα για το θέμα των γκέι και το συνέδεσε στο μυαλό του με κτηνοβασία. Είναι από την προχθεσίνη εκπομπή του Χατζη Νικολάου στον Ενικό. Ο Βερίκιο κάνει τι ερωτήσει. Πολλοί το έχουν αυτό. Να. Δηλαδή, όταν του λε κάτι, ειδικά τις κυβερνητικά στελέχη και άλλοι δεξιοί κατά καιρού που ακούω, του λε πώ θα λυθεί αυτό το θέμα, που είναι όντω κοινωνικό θέμα, το είπαμε, το ξαναλέμε με διάφορου τόνου και τρόπου, και όλο το συνδέει με την πτυνοβασία. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Ε, έχει. <laughs> τι έχει. Καταλαβαίνει πω έχει το μυαλό του το διαφορετικό καμένο. <laughs> ναι. Ε, τι δεν ναι. ναι. ε, ε, Ακριβώ έτσι. Μια δεύτερη ερμηνεία είναι. Τι επιθυμία έχει στο μυαλό του Καμέλου και αυτό θα μπορούσε, να δεν το ξέρω Θα μπορούσε κανείς, άμα δεν δω Ακούγονται διάφορα Όντω, όντως, όντως Τι Λάσπης τον Τηχεία επί την Καμήλα Τέλος πάντων Ναι, μάλιστα Λοιπόν Αυτά και με αυτά καταλαβαίνω βέβαια ότι Διαχωρίζει τη θέση σου, διαχωρίζει με το κουκουέ. Σιγά-σιγά πάμε λαφαζάνι. Δεν πάμε λαφαζάνι. Δεν πάμε. Πάμε ζωή. Ε, να περιμένουμε λίγο. Έρχεται το δε σε έβρισα. Θα σε βρίσκω εγώ. εγώ είμαι. Με έβρισα, Παραμένουμε σταθεροί. Και ξέρεις την είναι ωραίο στη ζωή. Επειδή έχει να κάνει με το σύμφωνο συμβίωση. Να μην συμφωνεί σε όλα. Με, με, υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να συμφωνήσει. 100% με ένα πλαίσιο σκέψεων, αρχών, κόμμα είναι αυτό, σύλλογος είναι αυτό, φορέας είναι αυτό. Ξέρεις εσύ κανέναν? Καλά έπα θα σε διαγράψουν. Ε, εσύ, ίσα ίσα. Ε, τους οι... τελευταίους διαφωνούν, τους θυμάμαι ότι τους έχουν διαγράψει, τους είχαν απολύσει, κάτι τέτοιο έχει γίνει. Ναι. Ίσα ίσα, αυτό είναι το ωραίο, mm. ότι οι μικρέ διαφωνίες σε τέτοια θέματα σε δένουν πιο πολύ. Και αυτό ah. ισχύει και στι σχέση των δύο ζευγάρι. ανθρώπων <laughs> τη κοινωνία. Θα πα ξεράσουμε με αυτό το πραέλεος. <laughs> λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο η μορφιά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Να συμφωνείς στα βασικά. Γιατί αν συμφωνούσε. Αυτό κατα... το λε εσύ, ρώτησε και του κουκουέ. Αν το λε και συμφωνεί τα βασικά. Μα για μένα μιλάω. Ah. Στα βασικά συμφωνώ. Στα βασικά συμφωνώ και γερά τα τσιμέντα κάτω είναι πολύ γερά. Απλά έχω διαφορετική άποψη για το χρώμα του κτηρίου απ' έξω. Καλά, αυτό ναι, εντάξει. Ευτυχώ είναι χρώμα α πούμε. Δεν είναι καναφαντεζή να τρελένεται και ο κουτσούμπα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μου λέει Ακουφόπουλο, διαγραφή τώρα. Στέλνει μήνυμα. Σε σένα, σε μένα διαγραφή. Θα μείνουμε έτσι λίγο στο. ή να βάλουμε διαφημίσεις γιατί βλέπω ότι πήγε παρατέταρτο. Άντε, βάλε διαφημίσει και θα τα πούμε σε λίγο. Έτσι για να ταράξουμε επιπλέον τα σύμπαντα, Όχι ότι τα έχουμε ταράξει σιγά. Ένα τραγούδι εδώ που ένας άντρα και ένας άλλος άντρα τραγουδάνε για την αγάπη τους και τα λοιπά. Έτσι το ερμηνεύω εγώ τώρα, mm -hmm. στο επόμενο κουπέθρο που άλλη ερμηνεία. Στα ψηλά, τα σύννεφα, σε Μα καιρό, η βροχή. Σε σου χάρη, αγάπη μου σε γύρεψα γιατί σου ουρανό Διαύν ο Θεός που σε με μια ευχή μεγάλη να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά στα λόνια ευθύς υψώθηκε το χρύς Μάνο Χατζηδάκη βεβαίω και Ηλίας Λία ε, Δεν ξέρω γιατί έχει γραφτεί το τραγούδι, ούτε με αφορά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερωτικό τραγούδι έτσι κι αλλιώ, με στίχου που απευθύνονται σε όλου. Δεν πάνε να το λένε άντρε, δεν πάνε να το λένε γυναίκε. Αυτό είναι ότι γι' αυτό το βάλαμε και σου είπα πριν, ότι είναι μόνο για άντρε, επίτευξη για να ιντριγκάρουμε λίγο. Ε, τα ωραία δημιουργήματα οφείλονται σε ευαισθησίε, σε συναισθήματα τέτοια. Δεν μα αφορούν καθόλου πώ έχουν ξεκινήσει το έργο το καλλιτεχνικό και αν σε αγγίζει το παίρνει το πάσο που θες, το βάζεις σε όποιο πρόσωπο θες είτε είναι άντρα είναι γυναίκα, είτε είναι τρεις που λέει να σε δω, είτε είναι 13 όπως θέλεις. Όλα αυτά είναι ωραία, μια κοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτή, πέρα από τα ταξικά και τα οικονομικά, πρέπει να είναι ανοιχτή, να ανέχετε τον άλλον όπως ακριβώς είναι και όχι, όχι όπως τον θέλουμε. Οι να δέχονται τα παιδιά τους και να τα καμαρώνουν όπως αυτά θέλουνε και όχι όπως οι γονείς θέλουνε, τεράστια μάστιγα αυτό γιατί βασανίζει και τα παιδιά και τους ίδιους και ούτε γελάκια ούτε τίποτα, ε, όλα είναι του Θεού αν υπάρχει, όλα είναι της φύσης δημιουργήματα ακόμη και η παρέκκληση όπως την θεωρούν ορισμένοι. Ε, η μαγκιά είναι να ανέχεσαι το καλύτερο και να παίρνει το καλύτερο από τον καθένα. Και δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία που όλοι θα είναι ίδιοι. Αυτό είναι κατάρα, ακόμη και για αυτού που θεωρούνται ότι είναι ίδιοι. Καλά, και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία που τη βιώνουμε, βέβαια, που δεν σέβεται άνθρωπο άνθρωπο. Εννοείται. Ναι. Ε, και γι' αυτό λέω και γι' αυτό είπα ότι είναι και πιο βασικό, θεωρώ, να λυθούν πρώτα αυτά τα θέματα και στην πορεία είναι τα συνήθεια. Την έννοια, κάποιοι ότι είναι και εύκολο να λυθούν. Δεν, δεν απαιτούν οικονομική Αυτό λέω, ναι, με είναι έννοια, Ότι πρώτα είναι αυτό αν καταλήξουμε ότι υπάρχει σεβασμός ανθρώπου από άνθρωπο και μετά βέβαια όλα τα άλλα που βέβαια για όλα τα άλλα δεν θα αποφασίσει κανένας τσιπράκος κανένας ε, άλλος για τα ασφαλιστικά και για τις μειώσεις όπως βλέπουμε, απλά διαχειρίζονται αλλά ένα θέμα που είναι να αποφασίσουν ούτε αυτό Λοιπόν, βάλε τις διαφημίσεις για να κλείσουμε πάλι μετά με ένα άλλο τραγούδι Real 97,8 Καλά Χριστούγεννα Εδώ, Εδώ ο φίλος μας ο Τζόρτζο Μάικλ Να όλα είναι γύρω από το θέμα <laughs> Εδώ ελληνοφρένεια Αυτά τα θέματα κατά τη γνώμη πολλές φορές Δεν είναι και ξέρεις μια τέτοια συζήτηση άδικη, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο Ακούνε κάποιοι και μιλάνε δύο ή ένας Και μπορεί κάποιο να θέλει να κάνει διευκρινιστική ερώτηση Που είναι αλλιώ όταν στην κάνει επιτόπου Γι' αυτό πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο Τεκμηριωμένο πάντως ε, περιπτώσει να μια, κάτι, Όχι, όχι α. κάναμε μια απόπειρα. Πρέπει να πούμε αυτή είναι η γνώμη εδώ, η δική μα. Την οποία την υπερασπιζόμαστε και πριν έρθει το νομοσχέδιο και μετά του νομοσχεδίου και θα την υπερασπιζόμαστε και δεν έχει να κάνει με το σύμφωνο συμβίωση. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα και πάντα σε αυτά τα θέματα, είτε πρόκειται για φυλακισμένου. Στον Κορυδαλό, είτε πρόκειται για διωκόμενους, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, εμείς θα νομίζω ρόλο ρόλος είναι των μέσων ενημέρωση και πόσο μάλλον και εκπομπών να τα υπερασπίζονται. Ακόμη και αν ξεφεύγουν από την ιδεολογικό πλαίσιο της εκπομπής, γιατί κάθε εκπομπή έχει ιδεολογικό πλαίσιο, μην ακούω αιδίας, ότι είναι ανεξάρτητοι και αντικειμενικοί, δεν υπάρχουν τέτοια. Να κλείσουμε. Να να κλείσουμε, να κλείσουμε ναι, ναι. Θέλω, θέλω καταρχήν να ζητήσω yeah. να απαγορευτεί αυτό το Last Christmas, να το ακούμε πια. Δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να μπει φόρο. Πώ Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό ναι. το Last Christmas σε κάθε Χριστούγεννα που το θυμώ. Δηλαδή ε, παντού να υπάρχει φόρο, ένφια ένφυα για αυτό το λόγο είναι πιο σταθερό και από τα σπίτια. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ε, ναι. Αυτή την καταγγελία και Εγώ πάλι μοιραίο. Πάλι Βάρναλ, αλλά από άλλη εκτέλεση, χοροδιακή, επειδή είδα ότι άρεσε και το προηγούμενο. Να αποχαιρετούμε,